Στοίχη 30 44, πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων. 30. Και συναθρίζονται από την περιοδίαν οι Απόστολοι πλησίων του Ιησού και ανέφεραν εις Αυτόν όλα, δηλαδή και όσα έργα και θαύματα έκαμαν και όσα δίδαξαν. 31. Και είπεν εις Αυτούς, έλθετε ιδιαίτερος μόνοι σας σείς εισέρημων και ήσυχων τόπων και ξεκουραστείτε εκεί ο λίγων. Του συνέστησε δε τούτο, διότι σαν πολλοί αυτοί που ήρχοντο και έφευγαν και δεν ευκαίρουν ο Ιησούς και οι μαθηταί του ούτε να φάγουν. 32. Και έφυγαν με το πλοίο εις έρημων τόπων μόνοι αυτοί χωρίς να είπουν τίποτε εις τα πλήθη του λαού. 33. Και όταν ανεχώρουν, τους είδαν και τους αναγνώρισαν πολύ Και έτρεξαν μαζί εκεί από όλα σα τριγύρω πόλης, και αφού πεζίδι έτρεξαν τον γύρο της λίμνης και Ιορδάνη. Κατέφθασαν του μαθητά και συνηθίστησαν πλησίων του ίσου. 34. Και όταν βγήκενο ίσου από το μοναχικό μέρο που ύτω, είδε πολύ λαόν και του συνεπάθησε πολύ, διότι ήσαν εγκαταλελειμμένοι και χωρί πνευματική καθοδήγηση, σαν πρόβατα που δεν έχουν πειμένα, και ήρθε να του διδάσκει διαπολών. 35. Και αφού επέρασε πλέον ώρα πολύ, τον επλησίασαν οι μαθητέ και του είπαν, ότι ο τόπος είναι έρημος και η ώρα είναι πλέον περασμένη. 36. Διάλυσέ τους για να υπάγουν εις τα σαχροτικάς και τα χωριά που είναι τριγύρω και να αγοράσουν ψωμιά για να φάγουν, διότι δεν έχουν τι να φάγουν. 37. Εκείνος δε απεκρίθηκε είπε «Δώσατε τους σεις να φάγουν». Και αυτοί του είπαν «Να υπάγομεν οι και να αγοράσουμε ψωμιά αξίας 200 χρυσών δραχμών και να τους δώσουμε να φάγουν» «Πού να έβρωμεν τόσο χρήμαν» 38 Αυτός δε τους είπεν «Πόσα ψωμιά έχετε, πηγαίνετε να είδετε» Και αφού είδαν τι είχαν, είπων, έχομεν πέντε ψωμιά και δύο ψάρια» 39 Και τους διάταξε να τους καθίσουν όλους επάνω στο χλωρόν χορτάρι παρέας παρέας» 40 Και εξαπλώθησαν ομάδες κανονικέ, ε οποίοι επάνω στην πρασινάδα ομοίαζαν προσπιτευμένα τετράγωνα κήπων» και οι νομάδες από εκατόν και από πεντήκοτα ανθρώπους η κάθε μία. 41 Και αφού επήρε τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια εσήκωσε τα μάτια του στον ουρανόν και ευχαρίστησε και επεκαλέστη των θεών και ετεμάχισε τα ψωμιά και έδιδαν οι στους του να τα βάλουνε μπρός και τα δύο ψάρια τα εμίρασαν εις όλους. 42 Και έφεγαν όλοι και χόρτασαν. 43 και σήκωσαν κομμάτια που επερίσευσαν δώδεκα κοφίνια γεμάτα και από τα ψάρια μάζευσαν περισσεύματα 44 και αυτοί που έφαγαν τους άρτους ήσαν πέντε χιλιάδες άνδρες